Κυρίες μου και κύριοι καλώς ήρθατε και καλή σας μέρα Radio Αρτά, στο 101,5 Στον τοίχο είμαστε Ο Γιάννης Λαζάρου είναι στο μικρόφωνο 2681 4060 αν θέλετε να κάνετε κάποια παρατήρηση Εδώ είμαστε Κυρίας μου και κύριοι Καλημέρα στους φίλους που είναι συνδεδεμένοι Μέσω Ιερού Ιρουιντε... 2. Στα ραδιόφωνα τα οποία να μεταδίδουν Να σκάνουν τη χάρη και να μεταδίδουν Τούτι εδώ την εκπομπή Καλημέρα στην Κουζάνη, στην Κύπρο, στην Κύπρο... Και όπου αλλού Εδώ θα είμαστε για καμιά περίπου ορίτσα για να... αριξουμε καμιά ματιά στα... σε αυτά που συμβαίνουν κυρία μου και κυρία μου αν και να ξεκινήσουμε με την αγωνία που ζει ολόκληρη η Ελλάδα σήμερα Επίζω ότι 10 εκατομμύρια ψυχές σπαρθαράν από αγωνία σήμερα Δεν λέει να φτιάξει και ο καιρό. Και φοβούμαστε όλοι Φυσάει πολύ από το σπασμένο σου το τζάμι Είσαι όχι λάθος Φυσάει πολύ και θα μπει ο πάνω σε ελικόπτερο Να πάει να ρίξει στεφάνι στα ήμια Τι να κάνουμε Τι να κάνουμε σου λέω ναι. Τι να κάνουμε Πρέπει να τους πείσει τους οπαδούς Ότι είναι πατριώτης Φυσάει δυστυχώς κυρία μου και κυρία μου Τέλος πάντων ναι. ε, Θα την περάσουμε κι αυτή εδώ Τόσα περάσαμε yeah. Τόσα περάσαμε yeah. Δεν θα περάσει κι αυτή η αγωνία yeah. Κυρία μου και κυρία μου yeah. Παρακαλώ θα πάει να φετάξει στεφάνι στα Ήμια. Του χάει μένα. Επιλαξίδες τι έλεγα προχτέ Που βάλαν τα ραφεία να ράβουν τα μπουφάν. Θα πρόλαβαν τα ραφεία. Δεν σου λέω, Λοιπόν που λες, τον καημένο του λικούπτεράκι, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι πρόλαβαν να τα ράψουν τα μπουφάν. Εγώ σου λέω δεν έχω, έπρεπε να έχω εικόνα να σου δείξω. Yeah. Όσο στίχημα θες δηλαδή, ότι θα το φοράει το μπουφάνι στις φωτογραφίες. Για yeah. ρε πάνω δεν πας yeah. <laughs> <laughs> διαθαλάσεις με κανένα φουσκωτό wanna... ή είναι άγριο ο καιρός. Σάλτα πάνω στα Ιμία πάνω, κάνε μια καταδρομική ενέργεια. Έλα πάνω, έλα πάνω, δημοκρατή. Λες, τι έδω, θα την περάσουμε για αυτή την αγωνία Αγαπητοί μου Αμεβάδα, Λοιπόν τι θα κάνουμε Και Είχαμε χθε την επίσκεψη ε, Σημειολογικά εμείς θα τονίζουμε Ότι ο κύριος Τσίπρα ξεκίνησε πάρα πάρα πολύ καλά Ξεκίνησε πάρα πάρα πολύ καλά Το ότι φέρνει εδώ αυτά τα Κοθονοκάθηκα της ε, Ενωμένης Ευρώπης Και δεν έτρεξε Αμέσως μόλις εκλέχτηκε σαν δαρμένο σκυλί Θυμόσαστε μόλις βγήκε ο Σαμαράς Ή μόλις γινόταν ο Βενιζέλος Ή μόλις άλλαζε υπουργό. Αμέσως τρέχανε Αμέσως τρέχανε να γλύψουν το πόδι του αφέντη του Της Μέρκελ, του Σόιμπλες, τις Βρυξέλλες Από εδώ και από εκεί Σημειολογικά λοιπόν πολύ καλά ξεκίνησε ε, Θα σας θυμίσω μια ιστορία ε, Όταν ξεκίνησε αυτό το έρμο το κράτο πριν κανιά 200 χρόνια Στα πρώτα χρόνια λοιπόν ε, όταν ερχόταν πρέσβης εδώ Στην Ελλάδα Εδώ όχι στην Άρτα Η Άρτα είναι Ουβρόπ λοιπόν. Όταν ερχόταν πρέσβης στην Ελλάδα Πήγαινε ο Υπουργός Εξωτερικών Ο Έλληνας Και τον καλωσόριζε Του, του, του έγλειφε τα ποδάρια Και τα αυτά Ως που δεν θυμάμαι τώρα ποιον βάλανε Υπουργό Εξωτερικών εκεί Δεν θυμάμαι τώρα το Ζαΐμ Δεν θυμάμαι ποιον Θα το βρω και θα σα το πω Και λέει τι καρά κοζιλίκια Έρχονται αντί να μα φέρουν τα διαπιστευτήρια όπω κάνουμε παντού, πάμε εμεί και του γλύφουμε τα ποδάρια. Και λέει: Όχι, τέλοσε. Εδώ θα έρκεστε να παρουσιάζεστε. Και έτσι άλλαξε το πράγμα. Πριν πολλά, πολλά χρόνια. Βέβαια, θα μου πει τι έγινε μετά. Εντάξει, μου αρέσει, δεν σου λέω ότι έγινε τίποτα, αλλά τουλάχιστον. Εντάξει, αξιοπρέπεια. Οπότε, σημειολογικά λοιπόν, ο Τσίπρα μια χαρά άρχισε. <Τι> όπω και το ότι τα γαυγίσματα του Σούλτ πριν έρθει γίνανε χαρούλε. Τώρα θα μου πει. Φοβού τα καθήκια και δώρα φέροντα. Ή χαμόγελα φέροντα. Λέω φοβού του ξεφτίλε και δώρα αφέροντες. Εντάξει, καμία αντίρρηση. Αλλά τουλάχιστον σημειολογικά, κατά τη δική μας άποψη, ξεκίνησε μια χαρά. Που τα φέρνει εδώ τα ναζιστοκάθηκα και κουβεντιάζουν εδώ, εντό έδρα. Θα μου πεις, είναι δική σου η έδρα. Ξέρω, κορεμπιάλε, τι να σου πω. Θα δείξει. Είδαμε λοιπόν τη συζήτηση και να χαρές και να και ένα αστιάκια που δεν φόραγε γραβάτα ο Αλέξης η γραβάτα μας μάρανε. Τώρα βλέπεις όλοι αυτοί, όλα αυτά τα ε, χρόνια οι παγκόσμιοι και οι εντόπιοι που φοράνε τη γραβάτα τα λύσαν τα προβλήματα. Οπότε η γραβάτα του Αλέξη τους μάρανε τους με <coughs> συγχωρείτε τους καραγκιόζιδες της Ευρώπης. Οπότε λοιπόν ο Αλέξης τον χαρακτήρισε ως προσωπικό φίλο των ε, Σούλτς αλλά ο Σούλτς την έριξε τη σπόντα μετά τις αυρότητες και τα συγχαρητήρια Είπε ελπίζω η πανέμορφη χώρα σας να παραμείνει στην ευρωπαϊκή πορεία που είχε ανέκαθεν ε, Κοίταξε Σούλτς μου, η χώρα μας ευρωπαϊκή πορεία δεν είχε ανέκαθεν Ευρωπαϊκή υποδούλωση είχε ανέκαθεν Ναι αν, αν δηλαδή Μα με συγχωρείς κιόλας που επεμβαίνω στην ιστορική σου ε, ναι. Ευρωπαϊκή υποδούλωση είχε δεν ξέρω αν με συλλήβει, κύριε Σούλτσου, να στο πω γερμανικά. Δυσκολεύομαι λίγο, διότι το μόνο που γνωρίζω είναι το Mainekuchen και το Ich liebe dich. Οπότε λοιπόν δεν είχε καμία ευρωπαϊκή πορεία η Ελλάδα. Ευρωπαϊκή υποδούλωση είχε, που ήρθε να την σφραγίσει και να την υπογράψει ο καραμανλέα με την δημιουργία τη ενωμένη ναζιστικής Ευρώπη και τα σχέδια που κάναν αμέσω με τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό έτσι, για να βάζουμε και τα δίκοντα πράγματα στη θέση του, και μα συγχωρείτε βέβαια δηλαδή, για, για τη διαφορετική άποψη που έχουμε, την ιστορική διαφορετική άποψη που έχουμε με τον κύριο Σούλτση. Οπότε, λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, φέρνει και το άλλο το ναζιστοκαθηκάκι σήμερα, τον Ντάιζεμπλουμ. Ο Ντάιζεμπλουμ είναι ο οποίο, τι κι αν δεν έχει πει ει βάρο τη Ελλάδο και πόσε φορέ δεν έχει ξεφτυλίσει κυριολεκτικά. Αυτό αυτό το κράτο, το έθνος, πείτε το όπως θέλει Τον φέρνει και αυτόν εδώ Έρχεται και αυτός με άγριες διαθέσεις yeah. Φαντάζομαι ότι η κατάληξη θα είναι ίδια με τους Σούλτς wow. Αυτό φαντάζομαι yeah. Ότι θα έχουμε γελάκια, θα έχουμε ιστορίες yeah. Σημειολογικά λοιπόν, επαναλαμβάνω Πάρα πολύ καλά κάνει και τους φέρνει εδώ πέρα Διότι αυτοί πρέπει να έρθουν yeah. δεν, είναι, δεν είναι δούλος ο Πρωθυπουργό της Ελλάδας και η κυβέρνηση της Ελλάδας Ζελοκουρέλα να τρέχει να, να γλύφει τα ποδάρια των ε, Ευρωπαίων καταχρητών Οπότε λοιπόν κυρία μου και κυριέ Αναμένουμε και την επίσκεψη του Ντάιζε Διότι μας είπε ότι δήλωσε πριν την άφηξή τους εξένα Μέσα μαζικής εξαθλίωσης Ότι η Ελλάδα τρέφει την φιλοδοξία να μείνει στο ευρώ ε, εμείς τρέφουμε τη φιλοδοξία Οι φιλοευρωπαίοι ρε παιδί μου εννοεί Όχι εμάς προσωπικά εδώ που μιλάμε από αυτό το μικρόφωνο Εμείς ξέρετε ότι είμαστε Εναντίον σφόδρα Της ενομένης Ευρώπης Και όλων των άλλων που κουβαλάει μας μαζε... Μιλάει γενικά για εσάς τους Φιλοευρωπαϊστές Και Ταλιμπάν και Ταλιμπάν Έρχεται λοιπόν ο Νταϊζεμπλούμις yeah. Καλό yeah. Μπορείστε? Yeah. Μπορείστε? Ορίστε! Σα ακούω, ναι, ορίστε! Oh yeah. Δεν με ακούτε! Αμαν! Oh yeah. Α, ωραία, θα το, το φτιάξω αμέσως, εντάξει, ευχαριστώ πολύ! Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα ακούτε καλύτερα, παιδιά. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι ακούτε καλύτερα τώρα. Λοιπόν, ναι, τώρα φαντάζομαι ότι ακούτε καλύτερα. Τι λέγαμε λοιπόν Πισό λεπτό Έρχεται λοιπόν ο φίλος μας Ο Ντάιζε Μπλούμης Και επαναλαμβάνουμε Και ας γίνουμε κουραστικοί Καλά κάνει λοιπόν Και τους φέρνει στην Ελλάδα, σημειολογικά είναι πάρα πάρα πάρα πολύ καλό σημειολογικά το τι θα ακολουθήσει είναι θέμα ε, το οποίο θα δούμε ε, τις επόμενες μέρες, τους επόμενους μήνες τους μελλοντικού καιρούς, όμως κυρία μου και κυρία μου επειδή ε, είμαστε κοντεύουμε μια εβδομάδα μετά τις εκλογές μια εβδομάδα μετά τις εκλογές όλοι αυτοί οι οποίοι όλοι αυτοί οι οποίοι βγαίνανε ως πληρωμένα να μην χρησιμοποιήσουμε το τετριμένο παπαγαλάκια, ως πληρωμένα καθήκια και τρομάζαν τον κοσμάκι όλων ότι δεν θα έχει φαΐ ότι δεν θα έχει λεφτά ότι θα έχει εκείνο, θα πάθει εκείνος, θα, δεν θα έρθουν οι 7 πληγέ του Φαραώ θα έρθουν οι 50 πληγέ του Φαραώ όλοι αυτοί λοιπόν βλέπουμε ότι μια εβδομάδα μετά τις εκλογές συνεχίζουν το αγαστό προδοτικό τους έργο λοιπόν είναι στις θέσεις που ήταν και όχι μόνο αυτό και όχι μόνο αυτό τα ίδια πρόσωπα συνεχίζουν να λένε καλυμμένα διαφορετικά πράγματα και το ερώτημα είναι το εξής απλό ερώτημα βάζουμε και το στέλνουμε σε έναν εισαγγελέα όταν είσαι πολιτικό και έχει τη δύναμη τη εικόνα και του μικροφόνου και βγαίνει και λε σε δέκα εκατομμύρια κόσμο ότι τη Δευτέρα θα, πε, θα σου σκοτώσουν το παιδί, θα σου βιάσουν τη γυναίκα, θα σου κάνουν αυτό, δεν πρέπει να έχει και κάποιε ευθύνε, κύριε Σαγγελέα μου. Δεν πρέπει κάποιο να τον φωνάξει. Αντίθετα, από ό,τι διαπιστώνεται, κυρία μου και κύριε μου, γι' αυτό λέμε στο φίλο μα τον Αλέξη, Αλέξη, πρόσεξε, γιατί, ω τον Ούπο, ετοιμάζεται η, η παρακρατική στρούγκα. Λοιπόν, δεν μπορεί να έχει αυτά τα ίδια πρόσωπα να βγαίνουν να κάνουν ανάλυση Τι ανάλυ ανάλυση των εκλογών. Θέλουμε τώρα, Και γιατί έχασε γαλάζια στρούγκα, Στα παπάρια μα, Γιατί έχασε γαλάζια στρούγκα. Και τι μας νοιάζει τώρα γιατί έχασε γαλάζια, Α πάνε να τα βρουν μεταξύ του. Παρακρατικοί είναι, Κάποιο θα του χώσει πάλι δισεκατομμύρια. Πάλι θα σκοτώσουν, λέγε με τεμπονέρα και άλλου. Και θα, ξανα, ό, θα ξαναπάρουν την εξουσία, θα την ξαναπάρουν. Καμία αντίρρηση. Αλλά αυτό ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Το, το, το λαό, τον άνεργο, τον ανασφάλιστο που τρέμει η ψυχή του, βλέπει φάκελο στο γραμματοκιβώτιο και τρέμει η ψυχή του. Αυτό τον ενδιαφέρει. Θα τελειώνετε με αυτούς τους καναλάρχες και με αυτή τη μια ιδέα η οποία λέγεται μέσα μαζικής εξαθλίωσης στην Ελλάδα. Τελειώστε το. Βάλτε τους σε μια ρότα. Αχ, καλέ, θα με κατηγορήσουν ότι είμαι, πώς το λένε, Βέβαια. Δεν είναι φασισμό μεγάλη να σου πλασάρουν τα κολομέρια από τις 6 ώρα το πρωί ή λαγκοσκορδοσφερλίδες λοιπόν και όλο αυτή η ξεκολλίαση λοιπόν, και είναι και ειναι φασισμό να τους πεις ρε, κρατήστε λίγο τα εινία ρε. τελικά από ό,τι βλέπουμε μια εβδομάδα μετά η πουστήλα, η ξεκολλήλα και όλα αυτά μιλάμε έχουν κατακλείσει το του το σύμπαν που να σου μείνει μυαλό δηλαδή που να σου μείνει μυαλό κάτι πρέπει να γίνει και άστα αυτά Τι θα γίνει με αυτά τα κουδούνια Τα οποία συνεχίζουν Συνεχίζουν να υποσκάπτουν και Την ψυχική κατάσταση Του ανθρώπου ο οποίος είναι άνεργος Αυτή τη στιγμή Τι θα γίνει με αυτά τα καθηκοκαθηκάκια; Τα ακριβοπληρωμένα καθηκοκαθηκάκια Που απολαμβάνοντας Το παντεσπάνι τους Συνεχίζουν Συνεχίζουν κυρία μου και κυρία μου Να τρομάζουν τον άνεργο Κατάλαβε, δεν τρομάζουν αυτή τη στιγμή κανέναν ε, που έχει λεφτά ή τέλο πάντων έχει μια δουλειά σίγουρη ή όχι. Τον άνεργο του τρομάζουν. Mm -hmm. Τέλο πάντων να περιμένουμε τον Ντέιζερ Μπλουχ mm -hmm. και βέβαια δεν περιμέναμε τίποτα άλλο. Κυρία μου και κυρία μου, στο λένε καθαρά. Πρόσεξε να δει τώρα ο Σούλτση, ο Σούλτση ω δημοκράτη άνθρωπο, είπαμε αυτό τώρα περπατάει και την πατάει τη δημοκρατία. Καταλαβαίνει, του τρέχει από τα παντζάκια. Προτιμούσε ε, συγκυβέρνηση σε συγκυβέρνηση να είναι το ποτάμι Βέβαια Και προσέξτε τι είπε ο Σούλτσης Τα πηδάτε εύκολα Πολλά πηδίξατε εύκολα Μην ξεχνάμε είπε Ότι η σημερινή αντιπολίτευση Είναι η κυβέρνηση του αύριο Πως είπες Ο Σούλτσ τα λέει αυτά δεν στα λέμε εμείς, εμείς απλά τη Δευτέρα των εκλογών σου είπαμε ότι βλέποντας το Θεοδωράκη να κάνει δηλώσεις είδαμε, οραματιστήκαμε την πρόβα του μικροφώνου όταν θα τον χρήσουν πρωθυπουργό τη Δευτέρα των εκλογών στο το είπαμε Γιατί, μα σου είπα χθες Έχω οράματα και θάματα μεγάλε Έχω οράματα και θάματα Ού να δεις τι μου έρχεται, το γράψω γιατί σου είπα Δεν χρειάζεται να σε στρατηγός Και δει τα γαλόνια σου να τα έχεις πάρει Σφάζοντας Έλληνες Για να έχεις οράματα και θάματα Δεν χρειάζεται καν όπως σου έλεγα και χθες Να φοράς φουστανέλα την οποία Σχεδίασε ο Θεός Και σου είπε πως θα τη φτιάξεις όταν τον είχες καλέσει για φαΐ Δεν χρειάζεται Πολύ έχεις και εδώ Οράματα και θάματα Πάρα πολλά Ξάλλου τώρα μεγάλε προ... Δεν έχεις πρόβλημα σου από ό,τι λένε οι πληροφορίες. ο ευθυτενής ο ένας και μοναδικός Αβραμόπουλος λέει για να τον στηρίξει για πρόεδρο δημοκρατίας και η νέα δημοκρατία η, η στρούγκα αυτή λοιπόν, οπότε ποιο είναι το προβλημά σου μεγάλε, τι, τι άλλο ένα-ένα όπως βλέπεις τα προβλήματά σου λύνονται παρακαλώ Λίξε ρε, Χαίρεσε για τον Αβραμόπουλο! Πού είμαι Ε, βέβαια, άμα δεν βγάλεις χωροκάμματα πώς θα γίνεις! Λοιπόν! Καλά, εντάξει! Εντάξει, καλα, ενταξει ενταξει ας σε παρω τηλεφωνο καλα Βγάλε το πριν την πράδορα και την μάσου. Μεγάλε. Έλα καλημέρα Βγάλε το πριν την πράδο Γιωργή και την μάση Διότι μεγάλε Λύθηκα τα προβλήματά σου Όλα έρχεται ο Αβραμόπουλος να γίνει Πώς το λένε Πρόεδρος της Δημοκρατίας Διότι αν δεν έχεις τον Αβραμόπουλο πρόεδρο της Δημοκρατίας Ή το οποιοδήποτε άλλο σφαχτάρι Θα βάλουν εκεί Δεν τσουλάει η κατάσταση Είπαμε πρέπει να είναι η παράσταση Πρέπει να έχει Να συμπληρωθεί ο θείασος Μη μου λες τέτοια μεγάλη Θα βάλω το σκουσμό Θα βάλω το σκουσμό μιλάμε, θα βάλω τις ρέγγες Να κλαίνε Ανακοίνωσε ο Βενιζέλος Ότι θα φύγει από την προεδρία του Πασόκ Δεν θα γίνω λέει πρόσεξε Ζίγδης ούτε κουβέλης Και δεν θα ψηφίσω και τον Αβραμόπλο Καλά κάνεις Πολύ καλά κάνεις Βαγγέλη δεν μου λε ακόμα με την τη Mercedes την BMW των 700.000 ευρώ την τεθωρακισμένη και φοράει αυτό. Ακόμη με αυτός Και το ερώτημα είναι το εξή. Γιατί τους δίνετε πια τι, τι αντιπροσωπεύουν και τι εκπροσωπούν αυτοί οι τύποι του 4% και τους δίνετε και η άλλη του 2 τη αμοιβάδα του, του Παπαντρέα. Λοιπόν και δεν, δεν βγάζετε αυτή τη στιγμή και το Λεβέντι. Έχει και ο Leventis κοντά στο 2% Γιατί δεν τους βγάζετε το Λεβέντι, Ή του Τελεία του Αλουνού Δηλαδή γιατί είναι πιο... Τι είναι αυτή δηλαδή Τι εκπροσωπούν αυτή τη λυκά Τι εκπροσωπούν αυτή τη λυκά Και τους έχετε φόρα παρτίδα Μιλάμε ότι επειδή δεν, δεν, είναι, δεν έχουν στελέχη Πια να βγαίνουν να μιλάνε και να κάνουν Μέχρι και τις κότες τους βγάλανε Στα παράθυρα Είμαι πασχόκ, μεγάλο γεγονό εδώ, ε, με τον πρεπεντριά. Μιλάνε και λένε, Τι, τι λένε, τι, τι, τι λένε αυτοί οι τύποι πια. Την πεμβέ των 700.000 ευρώ την τοθρογισμένη την έδωσε πίσω, ή όχι ακόμα. Θα μου πει τι να την κάνει την πεμβέ. Κατάλαβε μεγάλο. Δεν θα γίνω ζήγνη και κουβέλη, λέει και στείλωσε τα ποδάρια ο Αβραμό Κάνει αντίσταση. Κάνει αντίσταση, ρε βέβαια. Θυμόσαστε τη, τη σκηνή που μόλις τον διόρισαν υπουργό, τέτοιο η συγκυβέρνηση με τον Σαμαρά, πήγε και τον βάλαγε ο Γιούγκερ με, το... με ένα ντοσχέ στο κεφάλι. Τι, τι θυμόσαστε αυτή τη σκηνή, Το ρεντίκολλο που έγινε διεθνώς το μεταδίδανε και γέλαγε το παχύδερμο. Γέλαγε, μιλάμε. <Το> αυτή είναι η αξιοπρέπειά του. Αυτό είναι αυτό που κουβαλάνε Και οι δικοί σας που τους ψηφίζετε Και τους θέλετε για εκπροσώπους yeah. Τέλος πάντων, τι είναι αυτοί τελικά ρε παιδί Τι είναι αυτοί τελικά και τους δίνει λόγο ακόμα Άστα η... πληρωμένα κολοκάνα Η δημόσια τηλεόραση στην οποία πληρώνεις εσύ Τι είναι αυτοί και τους δίνει λόγο Τι ακριβώς εκπροσωπούν αυτοί και αφού εκπροσωπούνε κάτι, γιατί δεν βγάζουν και το λεβέντι εκεί τους παδού, του, ξέρω εγώ τους, πώς τους λένε να βγουν, τους συνεργάτες του ή του άλλου, του, ίδια ποσοστά δεν πήρε και η τελεία και ο λεβέντι γιατί δεν τους βγάζετε. Και πρέπει να είσαι του Βενιζέλου ή του Παπανδρέα Πλακώθηκαν λέει για το ποιος θα έχει καλύτερο βραχθείο στη Βουλή. ακούσουμε όλα τι του απασχολεί. Παρακαλώ. Είναι καλό. Μη ρούμπους, μυρούμπους. Τελάγια. Μη ρούμπους είσαι στήλη Ακροατήβ. Μη ρούμπους. Κατάφερε ποσοστά χωρίς βοήθεια. <μι>, ναι, εντάξει δεν λέω. Μεγάλε, κοίταξε να δεις για το πόσο ενδιαφέρονται, θα το ξαναπούμε τώρα για μία ακόμη φορά, τι να Αλλά παρακαλώ. Ναι έχεις δίκιο Θεωρούμε δεδομένο τα, τα, τα, τα αυτές τις αμοιβάδες Οι οποίες είναι στο Πασόκ ή στο Παπαντρέα που είναι Θεωρεί δηλαδή και στον παπαντρεα που ειναι Ξέρω εγώ σου πω ή τα κανα... Όχι, Ρέχω τα χόρον χοντρά μιλάμε τώρα Ενώ στο Λεβέντι όπως πολύ σωστά λες μεγάλες στέρναν πίτσες Έπρεπε να τον απαξιώσουν το Λεβέντι κατάλαβες Παρακαλώ Έλα φίλε. Aha, aha. Ε, το ενημερωτικό είναι τα κολομέρια Και οι κλόνοι έρχονται μετά Έτσι, κατάλαβα κατάλαβα, Τώρα κατάλαβα Έλα. Καλημέρα, κατάλαβα Τώρα κατάλαβα, λοιπόν, δηλαδή ο φίλος μου Εδώ Λοιπόν, και μου λέει Τα κανάλια και αυτή μου λέει Πρέπει να έχουν εκτός από ενημερωτικό πρόγραμμα Και ψυχαγωγικό Οπότε, στο ενημερωτικό πρόγραμμα βγάζουν πρώτα τα κολομέρια Του σε φέρλολιακοσκορδάδας Και μετά βγάζουν το ψυχαγωγικό τους κλόνο Το καταλαβαίνω. Μέχρι εδώ είναι ωραίο το χιούμορ Και πραγματικά γελάμε Αλλά αυτό θα χρόνια τώρα Υφιστάμεθα αυτή όχι, δεν θα, Αυτή την χουντική Κατάλαβες Δημοκρατική αντίληψη Πρόκειται για δικτατορική δημοκρατική αντίληψη Παρακαλώ ναι. Τώρα αυτά είπε ο Αλέξης ότι ναι, θα ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. ναι, σωστά. Σωστά παρατηρείς τηλεαγροαντή μου. Είναι οι πρώτοι που με δάνεια και με κλεμμένα χρωστάνε και δισεκατομμύρια στο δημόσιο και σε οργανισμούς και παρόλα αυτά παίζουν το παιχνίδι. Για τα κανάλια μιλάει ο φίλος. Και παίζουν το παιχνίδι που παίζουν. Από ό,τι είπε ο Αλέξης και στο Soul Stop, αλλά και στο πρόγραμμά του θα βάλει χέρι σε όλους αυτούς. Περιμένουμε να τους βάλει χέρι. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Τι να σου πω. Το θέμα λοιπόν είναι το εξή μεγάλε. Είπαμε στο Λεβέντι έστελνε σπίτσες. Και τον λιδωρούσε στο Λεβέντι. Ενώ το, ενώ, ο, το σοβαρό πιο να σου πω τραβενιζέλο ή ή ε, παπαντρέου τον έχει αρχηγό. Οπότε λοιπόν σου επαναλαμβάνω. Πόσος... Εντάξει σου επαναλαμβάνω. Εγώ χέσαι με εσύ καμία Το πόσο ενδιαφέρονται, Ακόμη και σήμερα Για την πάρτι σου Το δείχνει η ενέργεια που κάναν στη Βουλή Όπου κόντεψαν να παίξουν μπουνιές Ποιος θα έχει το καλύτερο γραφείο στη Βουλή Στο τζάπα Κατάλαβες Ποιος στο τζάπα Ποιος θα έχει το καλύτερο γραφείο Ο δέκα κακλαμάνης Έχει το καλύτερο γραφείο λέει Στη Βουλή Ο κακλαμάνης πρόσεξε 300 χρόνια Στη βουλή τώρα δεν κατέβηκε στι εκλογέ. Πού να κάνει, δεν μπορούσε να κατέβει. Άλλο να πούμε, διαλύθηκε. Στα εξών συνετέθη ο άνθρωπο. Άνθρωπο, λέ... φεύγει, λέει. Πήγα να του πούν, Ρε πρόεδρε, πρόεδρε, εδώ το χρειαζόμαστε. Όχι, λέει, δε φεύγει, λέ, από εδώ μέσα. Του βάρεσε του υπαλλήλου τη βουλή. Και λέει, θα φύγω μόνο, λέει, άμα το δόκεται στον Γιώργο του Παπαντρέου το γραφείο. Ρε, δε μα σχέζεται, λέω εγώ. Γιατί πρέπει να σα πληρώνω, ρε, Αλέξη. Δεν ξέρω πως κατασκευάζονται αυτοί οι νόμοι Γιατί πρέπει να τους πληρώνουμε όλους αυτούς Τους βασιλικούς τύπου να πούμε Μ' αρέσει η μεγάλε που κορόδευε στο βασιλιά Και πλήρωνε στο βασιλιά Και πληρώνεις τώρα χρόνια και χρόνια θα Τον κακλαμάνει γιατί έγινε πρόεδρος της Βουλής Ρε μεγάλε έλεος Και πρέπει να έχει γραφείο στη Βουλή Και με όλα τα comfort Και βάλει εδώ να πούμε Φύλακε και πάρα αυτό κίνητα γιατί είναι μεγάλη. Δεν σε καταλαβαίνω, δηλαδή. Σκοτώθηκανε με Ποιος Ποιο έχει το καλύτερο γραφείο στη Βουλή. Αυτό τους ενδιαφέρει ρε, μεγάλε. Αυτό τους ενδιαφέρει ποιο έχει το καλύτερο γραφείο στη Βουλή. Αυτοί οι σοσιαλιστές που πάλευαν για σένα τόσα χρόνια. Που πάλευαν μιλάμε για σένα τόσα χρόνια. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση μεγάλε. Του είχε πει ο Μπαμπαντρέα ο... ο Βενιζέλος και του είπε του Μπαμπαντρέα φέγα από το τραβά άλλο γραφείος γιατί εγώ είμαι πρόεδρος εκλεγμένου κόμματος. Εσύ δεν έχεις κόμμα. Εσύ δεν έχεις κόμμα. Πριν πάρεις το... Θα το, πάρω εγώ, το καλύτερο γραφείο. Αυτή είναι μεγάλη Ούτε παιδάκια δεν παίζουν έτσι στις γειτον... δεν υπάρχουν γειτονιές στα διαμερίσματα πια. Ούτε... Γιατί έχουν μια σοβαρότητα τα παιδιά. Τούτο δεν έχουν καμία σοβαρότητα αγαπητέ μου. Μα καμία σοβαρότητα. Αντί να σηκωθεί να φύγει αυτό το, Αυτή η αμοιβάδα που λέγεται Παπαντρέου Να σηκωθεί να φύγει Έστω, από τα τελευταία, Αν έχει ίχνος ντροπή μέσα εδώ, Που να έχει Έχεις δε τους οπαδούς του Αντί να, να κάνουν Του μπεκίψιλο κομμένοι και Βενιζέλη Και όλοι σκοτώνονται για την πολυτέλεια Αυτή τη στιγμή Μεγάλα και για τη μόστρα Και για τη μόστρα Αυτά Αυτά Τι έκανε ο Κοτζιάς Μιλάμε για Μούρη τώρα Δημοκρατικά μούρι τώρα σου λέω Για τον Υπουργό μιλάμε Ναι Δημοκρατικότατη μούρι Ακριβώς Στο Συμβούλιο Επικρατών ε, Υπουργών της Εξωτερικών της ε, Αποφασίστηκε να συνεχίσουν Με τη βοήθεια της Ελλάδας Οι κυρώσεις για άλλους 6 μήνες προς την Ρωσία Ντάτσι ντάτσι θα σε κάνει ρε Πούτιν Ντάτσι ήρθε ρε Πούτιν Μπορεί μα, εξής αυτοί οι πολέμαρχοι Στην ε, Βενιζέλου συνεχίζουν Κοντζιάς, Πάνος Τι έγινε, πήγε 10 και μισή Δεν έχουν κανένα νέο απ' τα ίμια ακόμη Μπορεί μην τον μάθει ότι σάλταρα Απέναντι και κατέλαβε τη Σμύρνηνα Γιατί δεν σταματάει Πατριωτήλα <Κι> Ναι βουλες, Τι μας είπε η Ρωσία θα εξετάσει οικονομική βοήθεια Προς την Ελλάδα <Κι> Εξέτασε, <Κι> δώσε κείμενα. εμένα <Κι> Δώσε καλή κύριε τα ματάκια μου δεν έχω καλέ κυρία και καλέ κύριε, Περίμενες, να σου πω κάτι Στα καφενεία λένε Αυτά ακριβώς που σου φύσουν. Γιατί περίμενες να αλλάξεις τίποτα στα καφενεία <σομίως> <σομίως> Δεν, δεν τους ενδιαφέρει ρε παιδάκι μου τον κόσμο Αυτό που αποκαλείται κόσμος Πάλι τα ίδια θα λέμε Δεν τον ενδιαφέρει Ναι ναι ναι, ναι, ναι. <σομίως> ρε, δεν του ενδιαφέρει τον κόσμο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 Δηλαδή τι έκανα να του λυπηθώ τώρα. Του τα λέμε εδώ από την εποχή του Σιμίτη, του τσαμπουνάμε. Δεν του τα λέμε τώρα. Του ρωτάγαμε κάποτε τόσα δισεκατομμύρια εδώ με τα ελικόπτερα που ερχόταν ο Άκη στον Ορεινό Αύγουστο. Δηλαδή, μιλάμε για δισεκατομμύρια. Πού είχε λαχταρήσει ο Μπερπαμίτσο. Δεν είχε ξύλα για το χειμώνα ο και σύνταξη. Και έβλεπε τα δισεκατομμύρια να τα τρώνει, πασόκι. Να πηγαίνουν, άρχονται. Άμα δεν σα μην έρχεσαι στον Ορεινό Αύγουστο. Α, εδώ δεν έφερναν τη φαραντούρη με 10 εκατομμύρια αμοιβέ. Εδώ δεν τα έφερναν. Και σου λέγονταν πρέσβυρα, δεν σε κορώδευαν μπροστά στα μάτια σου. Αυτούς δεν έχει πάλι βουλευτέ. Μη με τρελαίνει στη λέγα μου. Οπότε, καλέ μου κυρία, καλέ μου κύριε, δεν είμαι ζητιάνο. Τα ματάκια μου δεν έχω. Δώστε καμιά οικονομική βοήθεια. Κανένα, μα κανένα. Κανένα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω ποιον έβαλε δηλαδή, δηλαδή, θυμάμαι και θυμάμαι ονόματα από ξο. Να κινήσει ο υπουργό. Ο... Ο, ο Υπουργό Αγροτική Αναπτύξεω να κατεβεί στη Λάρισα με, με 50.000-30.000 ξέρετε βιτιοφόρα να του πει: Πάρτε πετρέλαιο και ξεκινήστε να οργώνετε! Αντί να πούμε πάνω να πάει στι βιοτεχνίε και να πει: Ράψτε αρβίλε, ε, πάνω τώρα μεγάλα. Αντί να, να ξεκινήσει να γίνει καμιά παραγωγή, καθόμαστε να πούμε και κάνουμε τον, τον, τον τυφλό και τον ζητιάνο στο, στο μετρό τη ζωή. Στο μετρό της ζωής Της παγκόσμιας ιστορίας Κάνω με τον τυφλό Με απλωμένο το χέρι Να μας δώσουν βοήθειες Τα ναζιστικά γουρούνια της Ευρώπης Καμιά Ρωσία Καμιά Κίνα Παρακαλώ Γεια φίλε μου τι κάνεις Μα φίπα ναι. First θα ever. Stay ναι, ναι. Ναι, φίλε μου, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκο, έχεις δίκο. Ναι. Θα Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά. Yeah. Να σε καλά. Yeah. Γεια σου, φίλε μου, εκεί στη Λευκάδα, στην ε, όμορφη Λευκάδα. Να είστε όλοι καλά. Μου λέει, ο φίλος εδώ πέρα, μου κάνει εντύπωση, μου λέει, πού είναι ο πολιτισμός μας. Βάλανε εδώ καλά, πέρα από το βαθύ Πασόκ, που είναι ο πολιτισμος μας βαλανε το καλα περα απο το βαθυ πασοκ που ειναι ο κουρουμπλης όπω τον λένε, που τον βάλανε τον δείχναν, λέει, να υπογράφει χαρτιά, να υπογράφει κανονικά, όχι με τη γραφή Μπράιγ, γιατί υπάρχουν τέτοια, τέτοια συστήματα. Τον βάζανε, Μα είναι δυνατόν. Ε, μεγάλε, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή, κανονικά έπρεπε να είναι όπω πολύ σωστά σημειώνει ο φίλο εδώ, με τη γραφή Μπράιγ, να, αναγνω... να το διαβάσει εκεί πέρα και να υπογράψει ο άνθρωπο επειδή έχει αυτό που έχει. Αλλά, μεγάλε, αυτό θα είναι σίγουρα το λιγότερο. Σίγουρα το λιγότερο. Είπαμε. Μας κατάντησαν ζητιάνου Στο μετρό της ιστορίας Μαπλωμένο το χέρι Μια χώρα που τα έχει όλα Μια χώρα που τα έχει όλα Όλα τα έχει Ακόμη και τον εκβιασμό Τον εκβιασμό απέναντι στις μεγάλες δυνάμεις Υπέρτιση να τους εκβιάσει Ως γεωστρα, γεωστρατηγική θέση yeah. Μόνο αυτό τον εκβιασμό σου λέω Άστα τα άλλα και έχεις κάτι γομενίτσες, Χλαχλά χλαχλά χλαχλά -χλα -χλα με τον τουρισμό Και κάτι αγράματος Μια ζωή Τι να μεγάλε τώρα Άμα δεν έχει Τα έχουμε ξαναπεί τώρα θα γίνουμε κουραστικοί Άμα δεν ξέρει ο άλλος τη ζωή Πως βγαίνει το μεροκάματο; Δεν γίνεται το Οπότε λοιπόν θα εξετάσει η Ρωσία τώρα Θα μας κάνει βοήθεια Η Ρωσία ανησυχεί η Κίνα για το πάγωμα πώληση Του υπολείπου του Ολπ Μην ανησυχείς Κίνα μου ε, πρέπει να περάσουν οι πρώτες μέρες της αριστεροσύνης μας ε, Εντάξει μην ανησυχείς Μην ανησυχείς Και τι μας είπε η Wall Street Ζουρλάλ Ίσως χρειαστεί λέει η θυσία της Ελλάδας για να σωθεί η Ισπανία Το κόλπο είναι μεγάλο Το κόλπο είναι μεγάλο Αλλά ρε παιδιά Ρε μη τσιμπάτες αυτά Ρε Wall Street να σε ρωτήσω κάτι Είδε εσύ να αλλάζει τίποτα στις συμφωνίε στην Ελλάδα Με την έλευση της... του κομμουνισμού <Ρε> του κομμουνισμό, δηλαδή άμα βγουν οι ποντέμος στην Ισπανία, τι θα γίνει θα σηκωθούν να πούμε οι επαναστάτες, το, αυτοί που πολέμαγαν τότε με τον Φράγκο και θα τους πάρουν σβάρα μη σκιάζεστε μωρέ, δικά σας είναι όλα να μη σκιάζεστε yeah. γεγονός πάντως είναι ένα μεγάλο, να σου πω το εξής ότι χθε η Ελλάδα κατέθεσε κατά του, εαυτούς, χθε, κατά του εαυτού τη, χθε μιλάμε κατά του εαυτού και υπέρ της ελληνικής χρυσός να μην επιστραφούν λέει 16 εκατομμύρια από την εταιρεία προς το δημόσιο για παράνομη κρατική ενίσχυση που είχε κρίνει η Κομισιόν. κατάλαβες Η πόλη των μεταλλίων Κασάνδρας που είχε γίνει το 2003 στην Ελληνικό Χρυσό εναντί μόνο 11 εκατομμυρίων ευρώ. Και επειδή η Κομισιόν το θεώρησε παράδεκτα χαμηλό ε, το ποσό πώληση χωρί ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό και με απαλλαγή ε, οποιοδήποτε φόρου προ το ελληνικό δημόσιο. Κατάλαβε. Βέβαια ακόμη. Θεωρώ ότι δεν έχουν ενημερώσει όλους τους υποτακτικούς που έτρεχαν για το δημόσιο ότι θα δουλεύετε αποκλειστικά για τους ξένους. Γι' αυτό και έγινε αυτό που έγινε χθες στην Ελλάδα. Ενημερώστε τους λοιπόν. Κύρια Τσίπρα, νομίζω ότι πρέπει πρώτα να ενημερώσετε τους εκπροσώπους της πολιτείας, μα δικηγόροι λέγονται, μα πρεσβευτές λέγονται, ότι δεν είναι δούλοι. Παρακαλώ. Ορίστε. γεια σου ρε χαϊλάντερ έλα γεια ζης εσύς και θα φάς τριφύλλοι <laughs> λοιπόν, Είμαι κατάλαβες μεγάλε; <laughs> ενημερώστε τους ενημερώστε τους λέμε <laughs> παρακαλώ <laughs> καλημέρα Έτσι, συμπωνώ, ε, παιχνίδι ε, είναι όλο Παιχνίδι είναι όλο και βρήκαν το Μαλάκα στην γωνία και τον Μαράν Σφαλιάρες <laughs> Έτσι είναι η θεοδοσία, να σε καλά <laughs> Έτσι, να σε καλά, <laughs> καλή σου πέρα Λοιπόν, οι φίλοι μου ήταν η θεοδοσία από Θεσσαλονίκη Ήταν η οποία μου πολύ γρήγορα μου είπε για, τα, για το θέμα της Ιταλίας Και για το ότι δεν μπορούσε να... Δηλαδή, Δανείζουν αυτή τη στιγμή την Ιταλία όπως τη δανείζουνε που δεν έπρεπε να τη δίνουνε φράγκο. Απλά παιχνίδι με όλο. Βρήκαν το μαλάκα εδώ τον Έλληνα, τον έχουν στριμώξει στη γωνία να πούμε για να κάνουν το παιχνίδι του στο ευρωπαϊκό και το Διεθνές. Το θέμα λοιπόν όμως Το θέμα δεν είναι αυτό. Αυτή, α, είναι και αυτό αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι το ότι. Πρέπει να ενημερωθούν οι υπάλληλοι αυτού του κράτους. Μα δικηγόροι που τρέχουν στα δικαστήρια και λένε ναι σε όλους. Μα πρεσβευτές. Ωραίες χάθηκαν τα λεφτά. Μην τρομάζετε. Δεν πρόκειται να λείπουν χρήματα. Μια χαρά υπάρχουν χρήματα και για τις συντάξεις και για τα όλα. Έχουμε κανένα νέο από το ελικόπτερο. Σηκώθηκε καταρχά το ελικόπτερο. Να. Οι συνδικαλιστές της ΔΕΙ βαράνε παλαμάκια για τις, διώσεις, για τις δηλώσεις Του Λαφαζάνη Για το πάγωμα της Πώλησης της επιχείρησης Και μεγάλε Όπως καταλαβαίνεις Το κράτος, εν κράτη δεν πεθαίνει ποτέ Για τους συνδικαλιστές μιλάμε Για αυτό, για αυτό το, το σάπιο καθεστώς Το οποίο δημιουργήθηκε Από το 81 και μετά Για αυτό το συνδικαλισμό Δεν πεθαίνει ποτέ αυτό Αντίθετα πήρε, τώρα πήρε μια ε, καινούρια ε, βαφτισμένη εντολή όπω να τη λέγαμε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια μην ακούτε τώρα τι μεγαλοστομίες του Λαφαζάνη, τα είπαμε από την πρώτη μέρα, νομίζω ότι είναι το πρώτο μεγάλο ψέμα που υπόθηκε. Πρώτα πρέπει να καταργήσει του νόμου του Ευρωπαϊκού που λέγεται υδραυλική ενέργεια το νερό. Δεύτερον πρέπει να δεις τι θα κάνεις με το χρηματιστήριο, πρέπει να ανατρέψει δηλαδή την Ευρωπαϊκή και την παγκόσμια κατάσταση μεγάλη. Για να την ανατρέψεις ε, Την πώληση της ΔΕΗ Αυτά τώρα είναι λόγια Ενώ αν το έλεγε διαφορετικά Τάξει, να το δεχτώ κι εγώ Αλλά από την πρώτη μέρα απευθυνόμενος σε μένα το μαλάκα Να μου λέει ότι θα σταματήσω ε, Αυτό καταλαβαίνεις Τώρα είναι ούτε σε παιδάκι δεν τάζουν γλυφιτζούρι Τόσο εύκολα Παρακαλώ ναι πώς αφού είναι... ναι, ναι, ναι. Λέει εδώ μια φίλη, αφού είναι τόσο εύκολα λέει τα πράγματα... εντάξει ας μην το κάνει, ας δεν κάνει τη δαίη, ας κάνει πάλι δημόσιο τον ΟΤΕ. Ας κάνει πάλι τον ΟΤΕ. κάνει τον δημόσιο τον ΟΤΕ. Ας κάνει τον δημόσιο τον ΟΤΕ. Θα τελειώνει. Αφού είναι τόσο εύκολο. Πολύ σωστά παρατηρεί η φίλη. Εντάξει ρε μεγάλε, σου είπα ούτε σε παιδάκι γλυφετζούρεν δεν τάζουν την πρώτη μέρα έτσι. παρακαλώ. Καλώς το παιδί. Έλα ρε μεγάλε, έχει κανένα από το ελικόπτερο. Σηκώθηκε κατακάστον... Αμπα γι' αυτό καλά κάνεις και δεν πένει. Σηκώθηκε το ελικόπτερο. σηκώθηκε Για πες μου. Εγώ το έβαλα το χέρι μου. Έβαλα το χέρι μου και έβγαλα το μάτι μου. Έλα. Για να κουρά. Να σε καλά. Ρε. Έλα. Έλα. Περίμενε. Περίμενε. Τα καλύτερα στάκου για μετά. Έλα για, Δεν για ρε, γι Έλα, νάκω, να κουρά. Για να κουρά σε καλά. Έβαλα το χέρι μου και έβγαλα το μάτι μου. <:ástimir> Σωστά, τι θα λέω μετά, μα παρελθεί ο Βενιζέλος Για ποιον, θα βγει εκείνο το Εκείνο το πράγμα που Είναι έτσι νευρικό ρε παιδί μου, πώς τον Λουλουβέρδο, στρελαίνομαι για τον Λουλουβέρδο μου, έλα παρακαλώ καλά Καλά Εσύ, εσύ μεγάλε Εσύ, εσύ Έλα, γεια, κι αυτός μ' δεν είναι, έλα, γεια Δεν σε μπορώ άλλο Λοιπόν, μεγάλε Ε, βέβαια, χάρηκαν οι συνδικάλες Η αποκατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων που είναι σε διαθεσιμότητα Πρόσεξε, θα κοστίσει 880.000 ευρώ Πε... Καλά, εντάξει ρε παιδί, μας κοστίσει Οι άνθρωποι τι θα τους αφήσουμε χωρίς δουλειά τους ανθρώπους Ποιος χέζει τον ετονικό δόμο? Το βυρσοδέψει Πώς μου το βυρσοδέψεις, ε? Ναι Τέλο πάντων το τι κοστίζει το δημόσιο στην Ελλάδα είναι άστο να μην... Α, λοιπόν, η κυρία Κουνδουρά, έχουμε, ναι, η κυρία Κουνδουρά, λοιπόν, είναι υπουργό επί του τουρισμού. Και μάλιστα, μας δήλωσε ότι δεν θα πληγούν τα μεγάλα ξενοδοχεία, all-inclusive, και γιατί, ρε, Κουνδουρά, πώς μας το λες αυτό, Να, ναι. Κουνδουρά, λέγεται, πώς λέγεται, ναι, Κουνδουρά. Ο Τσίπρας δεν έλεγε άλλα. Αλλά... Τι μας τρελαίνεις, καμία ενέργεια εισβάλλω των all-inclusive ναι, αλλά πως θα γίνει τώρα Α, κο... Κο... Ήταν, παιδιά Μπερδεύκα, αλλά άμα έχει κάνει Στη βιομηχανία μόδας Παγκόσμια καριέρα Που να σε καταλάβω, ρε παιδί μου Τι έγινε, παιδί μου Παρακαλώ Αχ, αχ, αχ, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τι μου θύμισες τώρα, τι μου θύμισες. Ναι, Δι, τι μου θύμισε. <ανε> <ανε> ναι, ναι. Δεν μου λένε μεγάλη, καλά λέει. Είχα πριν καιρό παρουσιάσει ένα νόμο ε, με τον οποίο πήραν την Κνοσό κάτω για να κάνουνε, πάει η Κνοσός, τα είχαμε πει τότε. Όσοι ακούγατε αυτή την εκπομπή θα θυμόσαστε. Για να κάνουνε γύπεδα γκολφ και τέτοια. Μπορείς να μας πεις κυρία Κουντουράμου, η Μπουργάρα τώρα, τι θα κάνει για να ξαναγίνει η ελληνική. Λέμε ρε πουλάκι μου τώρα να πούμε Λέμε μια ερώτηση κάνουμε Τι έγινε Αμάν η Τούρκοι λένε ότι ο Τσίπρας είναι Τούρκος Ρε παραπέρα δευθκό το πηδί Του Τους δεσμούς της οικογένειας Του Έλληνα Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα Με την Τουρκία ανακάλυψαν τα τουρκικά Μέσα μαζικής ενημέρωσης Θα μας τρελάνει η οικογένεια τη μητέρα του κατάγεται από την Ελευθερού Καβάλας, Ωραία. Και ήταν πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη. Ωραία. Τι δουλειά θέλετε. Και την Ανατολική Θράκη. Με τι θέλετε εσεί τώρα οι Τούρκοι. Α μα πάρετε του πειδή. Δεν κατάλαβα. Η Χουντούτ Τέιλι. Η Χουντούτ Τέιλι είναι η αγγλόφωνη έκδοση τη Σαμπάχ. Η Χουντούτ. Έλα. Περίμενε. Περίμενε. Ω, μη μας έστει Το χωριό λέγεται Μπαμπαέσκι και θα γίνει αδελφοποιτό Με το Αθαμάνιο, ωραία μπάντα Στην επαρχία του Κυρκαρελή Λέει στις 40 εκκλησίες Λέει ναι, μόνο εντάξει και τι θέλετε ρε Τούρκοι τώρα Ρέ κόψε παραπέρα ρε να μπούμε, Με βγάλουμε τον πάνω μπροστά Με τη φουστανέλα και τραβήξε το σπαθί ε, Σαρέ ε, σα, χαμούρια που θέλετε να μας πάρει Τον πρωθυπουργό μας Ισα ε, χαμούρια Α, λοιπόν, προσέξτε ε, Ο παδί του Ποταμιού, Ο Θεοδωράκης σας Είπε ότι η κατάργηση του 5 ευρώ Σε δημόσιο νοσοκομείο είναι λαϊκισμός Επειδή το κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ Οπότε εσείς άμα πηγαίνετε στο νοσοκομείο Να πληρώνετε 5 ευρώ Επειδή το λέει ο αρχηγός σας Παρακαλώ Ναι Τι Μην είναι ωραία αυτά, μια χιλιάδα. Ξέρετε, έλα, γεια. Έρε, έλα, γεια. Έσαι, ρε, να μολύσω τον πάνω μπροστά, ρε, του φορέσω καμιά φουστανέλα και τον αμολύσω. Οπότε, μεγάλε, για το Θεοδουράκι, το 5 ευρώ, για το Θεοδουράκι, μιλάμε, το 5 ευρώ που κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ στα νοσοκομεία είναι λαϊκισμό. Αααααααααααααα. Oh, τι να τον ρωτήσω τώρα, παρακαλώ. Ακόμα δε, δε, ακο... Δεν σηκώνεται το ελικόπτερο; Όχι ρε πω Ναι. Μήπως το κανονίσαν άλλη ώρα Δεν σηκώνεται το ελικόπτερο Μου λέω δεν έχουμε νέα να πούμε από τον πάνω. Τι να σου πω Μήπως το κανονίσαν για το μεσημέρι; Μήπως φυσάει πολύ Το σπασμένο μα το τζάμι Για σου βιβί μου την κάνεις Καλή σου μέρα και στα ξένα που είσαι Είναι η Ευρωπαίοι μου γράφει εδώ η φίλη μου η βιβί ε, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί μα είναι τόσο σύμμαχοι που μετά το εμπάργκο των Ρώσων έτρεξαν να αγοράσουν όλα μα τα αγροτικά προϊόντα. Ναι, περοδάκινα πορτοκάλια για να μα στηρίξουν. Καλή συνέχεια. Ναι, βιβλί μου, όπω το λε είναι. Όπω το λε είναι, η βιβλί είναι στα ξένα. Καλή πατρίδα, πάντοτε βιβλί. Να σε πάντα καλά και καλή επιστροφή. Λοιπόν, που λε, Λινάρα μου, αφού για το Θεοδωράκι είναι η κατάργηση του εισιτηρίου των 5 ευρώ. Ε, ε, λαϊκισμός, ε, προτείνω σε εσά τους πατριώτες του Ποταμιού Γιατί σε πατριώτες σαν εσά δεν γένσει άλλου η πλάς Ναι Λοιπόν, να, τους, ε, να, να πηγαίνετε και σε να λέτε Όχι, δεν θα πληρώνω 5 ευρώ, θα πληρώνω 10. 10 Είμαι η πατριώτης, εγώ από του ποτάμι Λέρα έχουμε να δούμε, έχουμε να δούμε κι άλλα Γιατί ακόμη ε, ο εγκέφαλος του Δωράγκης δεν άρχισε να μιλάει Φαντάζω τώρα, μόλις αρχίσει να μιλάει τι έχουμε Λοιπόν με αγωνία κυρία μου και κυρία μου θα σας αφήσω διότι πρέπει να πάω να μάθω νέα για το ελικόπτερο αν σηκώθηκε αλλά πριν σας αφήσω θα ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι και θα γυρίσουμε να κλείσουμε παρέα. Δε σ' να ζεις νοικοκυρά Σε πλάνευσαν τα πλούσια στολίκια Και πήρε μονοπάτια πονιρά. Στα που διάλεξες <Τι> τη <Τι> διάλεξαν εσπατήσανε σε καρδίνες κάρες τάρτινες κάρες σκεπασμένες μέχρι tród κι όσες πατάνε μπεύσκουν μέσα στο κρades Καρδίνες κάρες σκεπασμένες μέχρι tród κι όσες πατάμε μπεύσκουν μέσα στο κρ Το τέλος κι θα πάθεις, στη λάσπη θα βρεθεί σιγά σιγά θα τέλει στην καλή να ξανάρθεις, λυπάμαι όμως θα'ναι πια τη διάλεξαν κι <σομίως> μα όλες πατήσανε σε χάρκίνες <σομίως> κάλες χάρκינες κάλες σκεπασμένες με χρυσό <σομίως> και όσες πατάνε πέφτουν μέσα στο κρεμό χάρκינες <σομίως> κάλες σκεπασμένες με χρυσό σε σπατλάνε Πέφτουν μέσα στο χρυμό Ωπα λοιπόν Χάρτινες σκάλες Είδε. Στάθης Μιλάνος What? Απίστευτα πράγματα ε. Λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Εντάξει αυτά ήταν δεν έχουμε τίποτα άλλο Τι άλλο να σας πούμε okay. Πάω έχω πρόβλημα τώρα με το ελικόπτερο. Πάω να δω τι έγινε με το ελικόπτερο; Λοιπόν ε... Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Θα ακολουθήσουν τα ελικόπτερα Με συγχωρείτε τα γλέντια του Του Και εμείς Να σας ευχαριστήσουμε το ελικόπτερο ακούγεται Λοιπόν Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Για την υπομονή να ακούτε αυτή την εκπομπή Για τις ωραίε παρατήρες σας Και να ευχηθούμε να είσαστε απαξάπαντες Πάρα πολύ καλά Για και χαρά σας But that's all right It'll buy some time Honey, honey, what will I do when I get hungry and thirsty too? Well, maybe foolish, that's for sure. Just waiting here at your kitchen door. Ooh, baby, what's in your eyes? 101,5 FM Stereo.